Λοιπόν, αγαπητέ, αν είσαι τη ευθεία γραμμή τη ατρική. Τώρα το έχω σπάσει λίγο, τέλο πάντων. Προσπαθώ. Δηλαδή, τι κακό έχουν οι τεθλασμένε. Και δεν είσαι τεθλασμένο ή να μιλήσω μαζί σου. Αν όμω είσαι έτσι, να μην μιλήσω. Θα έλεγα να το κλείσουμε εδώ.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 ακούγαμε. Αποχλείεται. <Ρι> Αλλά άντε εγώ είμαι γριά και δεν ακούω. Δεν ακούγαν και οι υπόλοιποι. Ήδεσαι, <Ρι> το είπα και το έκανε. Ποιος από όλου. Ο Αλέξης, εξεταστική. Α, ναι, ναι, ναι. Πώς το είδες. Τα θέματα να μα πει. Τα θέματα, τα κύρια θέματα τη εξεταστικής να ξέρουμε. <Ρι> τι να διαβάσουμε και τι να διαβάσουν αυτοί που θα αφοδούν από την εξεταστική. <Ρι> Πού είσαι στη Έλα, αγαπητοί. Σα ακούω, crash, crash, crash, crash. Σαν τη μάινα, ένα πράγμα. Μνημόνιο, μνημόνιο, μνημόνιο, μνημόνιο. δια είναι ρευσή. Είναι δίκαιη η κριτική. Όχι, είναι άδικη. Όπω πρέπει να είναι και η κριτική, άδικη. Όχι, κριτική, γουστάρουμε, εντάξει, δεν λέει, αλλά θέλω να σου πω, μην τα ισοπεδώνει, μην του κάνει και φαίνονται και οι ίδιοι, γιατί. Γιατί θα το πιστέψουμε τελικά και επειδή ψιλοφαίνονται, είναι κρίμα να Σωστό, σωστό. Είναι πρώτα να αποδειχθούν οι και μετά κράξτε του. Αλλά δεν μην τα ισοπεδώνει, όλα. Μα άδει, δεν προλάβαμε να του αφήσουμε να γίνουν οι ί Εκείνοι, γίνανε πριν του αφήσουμε να γίνουν. Τέλος αφού πάντων. Αφού λέει, γιατί άλλοι να συμφωνούν στο περέ και πλακώνονται. Γιατί υπάρχουν και σημαντικέ διαφορές, γι' αυτό. Γιατί τώρα είναι το ίδιο αλλά είναι χωρίς γραβάτα, είναι με τσαμπουκά, με αξιοπρέπεια, είναι άλλο. Λε, δηλαδή αφού είναι αφού... το ίδιο ελαφρό λιγότερο υποτακτικό. Λε, για την ώρα, ε. Λοιπόν άκου τώρα. Δύο πράγματα δοσιών παρημίε που τη έλεγε μια γριά στον Ευρώπου. Πρώτα για του Μαϊτανύνο που βγαίνουν στα κανάλια. Ότι όλοι οι γνώμε είναι σαν. Τσ...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 Έχει τι επαριωτικέ τη καθήκοντα πλήρωσε τον είπε η βαλαβάνη. Όχι, εγώ το πλήρωσα επειδή μου το έχει ζητήσει ο τσίπρα. Χέστηκα τη Το έχει ζητήσει ο τσίπρα προγραμματικέ και εντάξει τώρα επειδή είναι και η σχέση αυτή που έχουμε με τον Τσίπρα Όφιλα να το πληρώσουν. Και πήγε και το πλήρωσε. Πήγα και το ε, ε, μεταξύ μα δεν πήγα, το δηλαδή από, από το banking. Πάντως, το έκανα. Δηλαδή δεν και σε καμιά ουρά μου, ήταν πολύ εύκολο. Αχ. Δεν Το Τα μέτρα λιτότητα που συνεχίζονται. Ωραία, εγώ δεν πήγα να πληρώσω τον έφυγα, ούτε πήγα να μιλήσω έψιλον με κατοδόση. στο διάλογο, νορχοκουμούνη. <laughs> Ω γνωστό, ο αποτριωτισμό είναι το τελευταίο καταφύγιο των παλιών Περίμενε ότι ο Μιλιό θα την έβγαινε στο ΣΥΡΙΣ από αριστερά. δεν έχει και δύσκολο. Όσο μετακινείται ο ΣΥΡΙΣ από τα αριστερά και φεύγει, είναι πολύ εύκολο να βγει ο οποιοδήποτα από αριστερά. Σωστό. Ακόμα και ο Μιλιό. Η κόρη του Μιλιού τι να κάνει, καλά. Πιστεύω ότι είναι καλά. Τα φιλιά μου να τη πεί. Σήμερα πήρα να σου πω ότι για όλους εμά που φεύγουμε και δεν θα ξαναπατήσουμε ποτέ το πόδι μας στην Ελλάδα να μας βάλεις ένα τραγουδάκι όποτε θέλεις του παπάζογλου το Αχελάδα αγαπώ Χαρά στον Ελλήνα που ελληνό ξεχνά Και στο σιγάκο μέσα ζεις τη Λευτερία Θα βάλει όλου αυτού στη Βουλή που του, του, του, του άντρε να με που λένε τι ιστορίε. Μην με ανάβεις. Και καπάκι όταν σε, τελειώσει, θα βάλει από τη φιλική εταιρεία τη διαμαντίδη που λέει να με. Μα γκάμψει <Συμπ> με συνοριατικά. <Συμπ> Διαβάζει Πουλικάκο να με το, το βιβλίο του. <Συμπ> Εγώ επειδή είμαι τη ευθεία τη αντρική σχολή, <Συμπ> <Συμπ> θα σα πω ευθέω. Θα σα πω <Συμπ> ευθέω. Σα <Συμπ> αρέσει Θα σα <Συμπ> αρέσει <Συμπ> να <Συ εννοείτε και να μην το λέτε. Πάσε καλώς που μας κάλεσες μεσημεριάτικα Εκείνος που δεν ξέρει και δεν αγαπά σαν πως θες κι εσύ καημένη Και στην Αθήνα μέσα ζεις την Ναι. Στην Παρασκευή, πάλε μας να, τον, να ακούσουμε αυτόν τον πρωκτολόγο που μιλάγισε χθες. Ναι. Καίρετε. Γεια. Yeah. Κύριος Κορδάς. Ναι, ναι, ο Μέρη. Θα αφήσω πρός εδώ, είναι ο χειρουργός, ο ουρολόγος που είχατε πει εδώ στη γραμματεία μου να σας πάρω ένα τηλέφωνο. Έλα γιατρέ κατουργέ συνέχεια. Μα ακούς γιατρε, δεν σ' ακούω καλά. Κάνει κι αυτό σαν καταράκτηση, είναι σταμάτατο, θα κατουριθώ. Σταμάδα το πράγμα, παιδί με Αυτό δεν το αντέχω. Μου το τσίσι. Γιατρέ. Ωραία, αφιέρθη μου τώρα πάλι. Τώρα σα σακου... γιατρέ. Ε, δεν κρατιέται. Εξέταση, εξέταση PSI. Τι PSI. PSI. Εξέταση αίματο έχετε κάνει. Εξέταση αίματο είναι το PSI τόσο και τα λέμε εμεί πολιτικά. Ναι, ναι, ίσο, Άλλα το νομίζαμε. Το Άλλο το νομίζαμε. Τα λέει ο Βαρουφάκη για αίμα, μιλούσε. μα πιούν το αίμα. <Σεθίος> είναι αφήσω με μια πληκτυπή. αδερφή, ναι. Ωραία. Δεν Είμαι ο Θοδωρή τη Αδελφή του Γιώργου. Μάλιστα. Δεν Όχι δεν δεν δεν τη αδελφή του Γιώργου. Ο Γιώργο είναι ο αδελφή. Μπορείτε να ακύσουμε ένα ραντεβού να αρχίσετε να σα κάνω μια κλονοσκόπηση. Κολονοσκόπηση επειδή μου φεύγει το τσίσκι. Τι το έχουμε κάνει πια, με το παραμικό, δηλαδή αμέσω να κάνει στι χώρε η μέσα. Δεν έχω πρόβλημα με τι αμοιβαλέ. Μα είναι η μέθοδοση, πώ να σα το πω έτσι απλά είναι η πιο καλύτερη μέθοδο για να εξατριβώσουμε αν έχουμε κάποιο πρόβλημα με τον προστάτη τη Α, μα είναι έτσι, γιατρέ θα σου Τι να κάνω. Είναι ιατρικό. Ιατρικό, έτσι. Γραμματέας... Ακούσεμε λίγο. Μι... Ε, τώρα μειώνεστε. Γιατρέμου, όχι. Τώρα έφυγα από το υγεία και πάω σπίτι μου. Και με παρακάλεσε γραμματέα μου να σα πάρω ένα τηλέφωνο. Και τώρα εσεί μου τι μου λέτε. Δεν θα σα, δεν θα σα καταλαβαίνω τι μου λένε. Γιατρεμή σα. Θα μου βάλει ολόκληρο πράγματα και τι σα κιόλα μέσα. Εγώ πρέπει να τσατίζω. Λοιπόν, κλείθε να, να ραντεβού με τη. Να κλείσω μια αλλά θέλω αυτό το μηχανή και το καινούργιο που βγάζει και τη selfie. Μια κλωνοσκόπηση θα σα κάνω, δεν θα πωνέζεται. Ας... Δεν θα πωλέσω, όχι, δεν έχω πρόβλημα ακόμα αυτό. Δεν θα φοβάμαι αυτά. Απλά θα πούμε θα μπούμε να έχω μια φωτογραφία. Να βάλω στο θα βγαίνει τα πλευρά και σε μια Νασούλα. Θα πάρετε. Α τα πλευρά που θα βγει τι, πράγμα, τι εργαλείο έργιο βάζει για τρέμεσα. Φύρωθρέ, θα μου βάλει το τρεπάτη, θα βάλει μέσα γιατί πάει το δουλειά από τα πλευρά. Δεν πάει η ευθεί, α πάλιξα. Γιατρέψει ομονιστή. Σα φάλακα κύριε. Τι Όχι, συγνώμη θα... δεν ήθελα να σε προσβάλω. Σα παρακαλώ πάρα πολύ. Εδώ μιλάτε τώρα με, με καθηγητή, δεν μιλάτε με όπιον όπιον. Α, προ τη μην όμω θα μιλάμε όπιων όπιον. Να φείτε να σα κάνω μια κλονοσκόπηση για να γλιτώσετε. Η κλονοσκόπηση έχει σχέσει με την κλονοποίηση. Εγώ γιατί το ξέρω. Γιατρέ, κολονοσκόπηση. Για Σας παρακαλώ. Δεν πιστεύω να είσαι τίποτα από αυτού που έχει φέρει ο άδονη στο ήταν Υπουργό. Αυτούς του ξέφτηου. Την ώρα που θα σα βάζω το δάχτυλό μου, Ποια ώρα γιατρέ, ώρα θα μου το βάζει το δάχτυλό σου. Μα πώς θα σου πιάσω το μπροστά. Δεν είναι στιγμιαίο, είναι ώρα. Αν είναι ο δεν έχουμε κανένα Είναι ώρα. Με μάθε και ξένε νερό. Να ανασταίνω που βρεθώ, Να πεθαίνω που πατώ. Και να μην σε λίγο φαίρο, που είχε βγει ο Καρανταφέρη στη Βουλή και έλεγε τι καλό έχει δώσει η Γερμανία στον κόσμο. Και έλεγε, έλεγε, έλεγε διάφορου τύπου και πέταξε και το Χίτλερ μέσα. Α, ναι, ναι, ναι, ναι, ποιο καλό έχει, ναι, ναι. ποιο έχει βγάλει, ναι. Και αυτό αυτό με τον Τσίπρα, με τα Λέμον Γκράφ και τι Μαρκίε που έλεγε τη Φρόαλη. Εάν οποιοδήποτε από εσά, κύριε Ευρωβουλευτέ, ήτανε για μια ώρα θεός και σας έλεγαν πρέπει να αφαιρέσετε ένα κράτος από τον πλανήτη δεν υπήρξε ποτέ και αφαιρούσατε τη Μαδαγασκάρη κράτος που είναι 20 φορές η Ελλάδα τι θα άλλαζε στην εξέλιξη ανθρωπότητας πετάγεται λοιπόν ένας Γερμανός και ματικρούει: αντικρούει είπατε τη Μαδαγασκάρη γιατί δεν έρχεται για τη Γερμανία και τα απίτησα έστω ότι μπορούσα να βγάλω τη Γερμανία δεν θα μαθαίναμε τον Νίτσε, δεν θα μαθαίναμε τον Χίτλε θα μαθαίναμε το Hitler, δεν θα μαθαίναμε ίσως κάποια άλλα πράγματα. Και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί είμαι στη Γερμανία, στη χώρα του Kant, του Goethe, του Beethoven, του Einstein, του Heiner Miller, του Fassbitter, στη χώρα του Kittergrass και τη λογική. Η Ευρώπη χρειάζεται τη Γερμανία. Αχ, Ελλάδα θα στο πω, πριν να λύσεις 13 φορέ μ' Με χρειάζεις, μου χωλάς, σαν τον με πετάς, μα κι απάνο μου κρεμνιέσαι.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 Των Ευρωπαίων θα είναι με κάποια άλλη μορφή βέβαια. Με άλλη μορφή μπορεί να είναι στο πίσω κάθισμα, αλλά βεβαίω θα είναι στο αυτοκίνητο. Σε κύριε παλικάρι, μόνο το θέρο δηλαδή. Μπορώ να αφήσω στο πίσω κάθισμα μια πίτσα και οχτώ μήνε. Ασφαλώ κι, μπορείτε. Να είσαι καλά μα. Γεια στο πέρασμό στη Ναι! Να σου πω το κουταβάκι το έδωσα στην κοπέλα την προηγούμενη εβδομάδα. Τι το έδωσα το κουταβάκι. Τη είπα να συναντηθούμε το έδωσα από κοντά. Ξαναβάλει τώρα να το ακούσουμε. Περίμενα να το πει κάποιο για Παρασκευή, δεν το πέρε κανένα. Και, και γιατί βρε δεν έπαιρνε εσύ να το πει για Παρασκευή. Πού να σε σηκώσω να σε πιάσω, βρε Τώρα που με σήκωσε βρεμάδικα και με πιάσει, βρε Τώρα δεν με βρήκε. Τώρα σε βρήκα και στο πα. Α, τάξ. Ναι. Καλημέρα, τι κάνει. Καλημέρα, καλησπέρα. Είσαι καλησπέρα, καλημέρα. Με το Καλημέρα τα πάω. Καλά, με το καλησπέρα Α... το πάω. Με το καλησπέρα μάλλον ξεκινάω με το καλημέρα κατά Α, Κάπω έτσι τελειώνει μάλλον. Α, έχω υψηλά ποσοστά επιτυχία. Α μάλιστα. Να σου πω πω εσύ πουλά κουταβάκι που μου είπε φίλη μου. Ποιο κουταβάκι. Ναι, ναι. Α εσύ το πουλά. Ναι, πουλάω τώρα. Το ανταλλάσσω. Με τι το τι σημασία έχει; Είμαι καλό χρήστη. Εσύ είσαι καλό χρήστη. Το κουταβάκι είναι μεγάλο ή μικρό. Άγιο το κουταβάκι. Ναι, μεγάλο. Φελό. Μεγάλο, μεγάλο κουταβάκι. Μεγάλο, μεγάλο μέλο. Το θέλω μεγάλο, έτοιμο. Δεν μπορώ να περιμένουμε να μεγάλο. Έτοιμο θα το κάνει εσύ. Μπορώ να το πάρει έτοιμο. Πότε μπορούμε να βρέχουμε να μου τα δώσει. Με σιμιράκι τώρα, πού είσαι, Εσύ που είσαι. Όπου θες, παιδί μου Έρχομαι. Να έτσι στη ζητήνά. Να. Ναι, το δίνω στο χώρο σου. Α, Κάνω παράδοση στο μου... χώρο σου. Δηλαδή αυτό μου πάει το μυαλό ποτά. Το κουταβάκι. Να το πούμε κουταβάκου, πούμε κουταβάκη για να ανακαμπνιόνται το μεταξύ του οικογένειες. Το τρίχωμά του είναι καλό. Θα <χαλουδύση> το δεις και το τρίχωμα. Γουνίτσα. Ό,τι πρέπει για το χειμώνα. Και βάλω και λίγο μπέλο Γιάννη, μια και ήταν η εβδομάδα που τελέστηκε 30 Μάρτι. <Και βλέπων> μ' αυτά περήφανο στιτός ήχουν απ' τη φωλή του τα χρουμάνια προς για την οίκη, για το χώμα εμπρός ο παινογιάννης ζει μες στη καρδιά Powelo Janisy, pastihisz profe. Powelo Janisy, kim le kondane, w taranguilu, wizele fehres profe.